Υπάρχει, υπήρχε κάποιες πληροφορίε ότι τα πέναντι παράλια υπάρχει μια κινητικότητα ε, σε καθημερινή βάση. Ε, Χθες το μεσημέρι χτύπησα το τηλέφωνο, δηλαδή με ελικόπτερα το στη, στη ΣΥΜΗ, ξέρω εγώ τι γίνεται, τι παίζει, βγήκα έξω. Ε, άκουσα ότι πιάσανε δύο εκεί στο, στον έλεγχο διαβατηρίων που γίνεται, ε, οι οποίοι δεν είχαν βίζα. Αυτό είναι σε καθημερινή βάση, γίνεται άρνηση σώβου από την αστυνομία από αποχωρούν από τη ΣΥΜΜΗ ε, με το σκάφος, 8 άτομα, ήταν τα δύο δεν είχαν βίζα, μάλιστα ο ένα είχε πράσινο διαβατήριο οπότε δεν τους κανέστον και, και φύγαν οι άνθρωποι με το σκάφος, αυτό ήταν. Από εκεί και πέρα όμως τα σκάφη, τα πλατά του λιμενικού, το πολεμικό, τα ελικόπτερα, σβούραγαν, να όλα ό,τι γίνεται λέει δύο φουσκοτά σκάφη είναι γεμάτα με τους ε, ε, ε, ε, χτύπησε το τηλέφωνο, ήταν ο Υπουργό ε, Αμήνη. Ε, ήρθα στο Δήμο, συζητήσαμε μαζί. Ε, ε, δεν μπορώ να πω τι είπαμε, έφυγα από εδώ, ε, πήγα στην παραλία από κάτω. Παίρνω σημειακού ε, που ήταν έξω εκείνη την ώρα είτε για μπάνιο, είτε για ψάρεμα, είτε για εργασία. Και του λέω: Παιδιά, έχετε δει κάτι που σκοτάβετε. Τίποτα, δεν υπήρχε τίποτα. Απλώ υπήρχαν τα τουρκικά σκάφη του λιμενικού Απέσω, έξω, υπήρχαν τα ελληνικά. Ε, το ελικόπτερο να σγουρά πάνω από τη Σήμια να τρομοκρατεί τον ε, κόσμο. Ε, από τη μένα είπα και το τηλέφωνο από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πάνω από 150 τηλέφωνα. Ε, αυτό είχα... πάλι ναι. Αυτά είχα να το ζήσω από την εποχή που είχε γυριστεί το σύλλογο με την ναστί και τον Νίκο με του δημοσιογράφου ή κατάσταση <laughs> Τέλος πάντων, <laughs> λοιπόν. Από εκεί και πέρα εγώ έλεγα παιδιά, συγκρεμία, δεν μπορώ να βγει δύμαχε σωστά στον ΑΒΕ. Δεν μπορώ να βγω και να πω κάτι που δεν συμβαίνει. Κάτι που δεν ξέρω, που βλέπω ότι δεν έχει γίνει κάτι, δεν υπάρχει κάτι. Ε, ήταν τελείω ε, αυτό που βγήκε λάθος το έξω. Παιδιά, λέω, λέω στον Υπουργό, Υπουργέ, ε, μάζεψε τους λίγο γιατί μου λέει να το κρατήσουμε χαμηλούς τόνους. Ε, εδώ, εδώ έχει πάρει η εκτάση, με βγει με τα όπλα έξω. Τι γίνεται εδώ πέρα.